Στην προηγούμενη εκπομπή έκανα μια αναφορά στο πρόβλημα το τεχνητά διαχωρισμένο και μερικευμένο ακόμη και μετά το διαχωρισμό πρόβλημα της ρήμας κατά τη μετάφραση της θίας Κομμωδίας. Για να τοποθετηθεί όμως σωστά αυτό το πρόβλημα απαιτείται μια διπλή προϋπόθεση. Η μία είναι να έχει κανείς επίγνωση του τι συνέβη στα δικά μας μικρά χωράφια την τελευταία 25 ετία ας πούμε Αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε άλλη φορά Το δεύτερο είναι να μπορεί κανείς να προβάλλει αυτό το πρόβλημα Στον ορίζοντα των πολλών προσπαθειών να μεταφραστεί η Θεία Κομμωδία Πρέπει να ξέρουμε καταρχήν τι περίπου έχει γίνει ως εδώ Και αντί να το συνοψίσω μου φάνηκε καλύτερο να αξιοποιήσω ένα δυσέβρετο πια τεύχος. Πρόκειται για το τεύχος της Νέας Εστίας Που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 1965 Αφιερωμένο ολόκληρο στον Ντάντε Αλιγκέρη Είναι η χρονιά που γιορτάζονταν τα 700 χρόνια Η χρονιά της υποκλοπής για την οποία συνελήφθη ο Σεφέρης Χρησιμοποιούσε ένα δοκίμιο σκιά Με βάση το οποίο υπέκλεπτε από το κέντρο του Έλιοτ ορισμένες παρατηρήσεις από ένα παλιό του δοκίμιο, παρεπέμφθη τότε στην ανεξάρτητη αρχή και απακολούθησαν κυρώσεις. σε αυτό το περίοδικό, στη Νέα του 1965, υπάρχει το κείμενο του εξαιρετικού και άδικα υποτιμημένου μετρικού Γεράσιμου Σπαταλά και το κείμενο του Φώτου Γιοφίλη. Θα διαβάσω σε αυτήν και στην επόμενη εκπομπή και τα δύο αυτά κείμενα παρά την αλληλεπικά λήψή τους. Το κείμενο του Γεράσιμου Σπαταλά έχει ως εξή. Η μορφή της Θείας Κομμωδίας με την πλούσια ομοιοκαταληξία, με τον κάποιο παραστατικό και εκφραστικό χαρακτήρα, με τη ρυθμική, ηχητική και συγνά μελωδική στιγουργία της και με τις συχνέ επιγραμματικές εκφράσεις, ασφαλώς για να μεταφραστεί και η μετάφραση να μην αποδίδει μόνο το νόημα, μα να διατηρεί και κάτι από την καλλιτεχνική μορφή του πρωτοτύπου είναι πολύ δύσκολη αν όχι και τελείως ακατόρθωτη εργασία. Και δεν ξέρουμε τι κατόρθωσαν οι ξενοι μεταφραστές να αποδώσουν στη γλώσσα τους. Οι Έλληνες όμως γενικά, ως τη στιγμή παραπάνω από το νόημα δεν μπόρεσαν να αποδώσουν όταν δεν το παρανόησαν και δεν το κακομεταχειρίστηκαν και αυτό με φρασεολογία πλαδαρή και κακόζηλη. Ολόκληρη τη Θεία Κωμωδία, πρώτος, Τη μετάφρασε ελληνικά ο κριτικό και μωαμεθανός το θρήσκευμα Κωνσταντίνο Μουσούρος Πασά. Η μετάφραση έγινε σε αρχαϊκή γλώσσα και σε ένα δωδεκασύλλαβο στίχο, πάντοτε παροξύτονο, μα χωρί κανονικό τονικό ρυθμό, χωρί χρονικό μέτρο και χωρί ομοιοκαταληξίε. Η μερική στίχη από την αρχή του καθαρτήριου, που αντίτυπό του βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, γιατί η κόλαση και ο παράδεισο δεν υπάρχουν. «Προσπλούν υδάτων βελτιώνω νηστεία, νυν τουμών ένθουν εκπετάνητε σκάφο. θάλασσα νικτράν κατά λοιπώνω πίσω». Είναι μια στοιχουργία που τη χρησιμοποίησε πρώτος και τελευταίος ο Μουσούρος. Τον δωδεκασύλαβο αυτό στίχο τον βρήκε στο βυζαντινό ποιητή Βαβρία, που έζησε τον τρίτο ή τέταρτο αιώνα μετά Χριστόν και έγραψε μύθου σε ιαμβικούς δωδεκασύλαβους, μα που τονίζονται συγχρόνως και στην παραλίγουσα συστηματικά, όπως η παρακάτω. Αετός ποτύχεταιν βρόχη συναγρότου, ως δί τα ταρσά του τον ευθέως τύλας μέθηκεν άνετον κατοικοί μεθρονίθων. Για τη στιχουργία αυτή, που κοντά στο χρονικό ιαμβικό μέτρο έχει και συστηματικό τόνο στην παραλίγουσα, μερικοί υποστήριξαν πως ήταν η απαρχή της νεότερης τονικής στιχουργίας. Η γνώμη όμω αυτή είναι απολύτως φαλερή. Γιατί, όπως έχουμε αποδείξει, ποτέ δεν έλειψε ο τόνος τόσο από την αρχαία ελληνική γλώσσα, όσο και από τη χρονική στιχουργία της, που κοντά στη χρονική της σύνθεση είχε και την τονική της. Και ο συστηματικός παροξύτονος τονισμός των στίχων του Βαυρία φαίνεται πως είναι επίδραση της λατινικής στιχουργίας, που τονιζόταν συστηματικά στην παραλίγουσε. Η εποχή άλλωστε που έζησε ο Βαυρία. Είναι περίπου εκείνη που ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ο Μεγάλο είχε δημιουργήσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτο με πρωτεύουσα το Βυζάντιο που ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Η μετάφραση του Μουσούρου δεν έχει τη μουσικότητα του ιταλικού κειμένου, γιατί τη λείπει ο κανονικό ρυθμό, η πλούσια ομοιοκαταληξία και οι παραστατικέ εκφράσει που είναι και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τη μορφή τη θεα κομμωδία. Έχει όμω το προτέρημα να αποδίδει πιστά το νόημα να κρατεί την ισοστοιχεία που έχει σχέση με την εκφραστική σύνθεση των προτάσεων και να διατηρεί αρκετά το σχηματισμό της φρασεολογίας της. Η μετάφραση αυτή είναι επίσης πλουτισμένη με αξιόλογα σημείωματα, όπου αναφέρονται όλα τα αποσπάσματα που δανείστηκε ο Δάντες από τον Βυργίλιο και από διάφορους άλλους ποιητές της κλασικής αρχαιότητας. Επίσης, τη Θεία Κομμωδία τη μετάφρασε ολόκληρη έμετρα ο Νίκος Καζαντζάκης. Η μετάφραση έγινε σε εντεκασύλλαβους στίχους και σε κριτική ντοπιολαλιά, που μερικές φορές καταντάει δυσκολονόητη τόσο, που θα μπορούσε κανείς να πει πως κάπου-κάπου χρειάζεται καινούρια μετάφραση για να γίνει νοητή. Η μετάφραση αυτή διατηρεί βέβαια το στίχο του κειμένου και την ισοστοιχία, μα δεν έχει την ομοιοκαταληξία και τι παραστατικέ του εκφράσει. Ο Καζατζάκη είναι αναντίρρητα ικανό στοιχουργό και συνήθω η στίχη του είναι τεχνική και αρμονική, μα κάνει συγνέ απομακρύνσει από το κείμενο και χρησιμοποιεί πολλέ φορέ ατέργια στη φρασιολογία. Θα αναφέρω σχετικά ένα σύντομο παράδειγμα για να μην μακρολογώ, όπου φαίνονται όλε οι φραστικέ και μεταφραστικέ αδυναμίες του Καζατζάκη. Στο τρίτο άσμα τη κόλαση, εκεί που ο χάρο. Λέει στο Δάντε πω για να περάσει στον Άνδη χρειάζεται άλλο πλεούμενο, πιο αλαφρύ, και ο Βιργίλιο του λέει να μην φέρνει αντιρρήσει γιατί το κατέβασμα του Δάντε στον Άνδη είναι ανώτερη θέληση, ο Δάντε γράφει. Έτσι ησύχασαν τα τριχωτά μάγουλα του πιλότου του μαυριδερού βάλτου που γύρω από τα μάτια του είχε φλογοβόλου κύκλου. Εδώ, με μαυριδερό βάλτο, ο Δάντε χαρακτηρίζει. Το σιγαλό ρέμα του ποταμού Αχαίροντα, που πήγαινε τόσο σιγά ώστε έμοιαζε σαν ακίνητη λίμνη. Και ο καζατζάκης μεταφράζει, Πραγάλιασαν οι μαλλιαρέ μασέλε του ναύλερου του χλεμπονιά Ριβάλτου με τους φλεγόμενους τροχού στα μάτια. Η μετάφραση αυτή απομακρύνεται πολλαπλά από το πρωτότυπο. Και πρώτα, εκεί δεν λέει πραγάλιασαν, δηλαδή σφίξαν τα δόντια, τριζοκόπησαν τα δόντια, σώπασαν με στενοχώρια μα ησύχασαν, σώπασαν χωρίς κανενός είδους αντίρρηση. Έπειτα, το κείμενο δεν λέει μασέλες, δηλαδή σαγόνια, μα μάγουλα, κι άλλο είναι το σαγόνι και άλλο το μάγουλο. Επίσης, ο ποταμός αχαίροντα, όσο και να έχει όψη βάλτου με το ήσυχο ρέμα του, ποταμός ήτανε και δεν του ταιριάζει ο χαρακτηρισμός χλεμπονιάρη που ο λαός χαρακτηρίζει τον κυτρινιάρη από τους ελώδης πυρετούς τόσο γιατί στον Αχαίροντα δεν υπάρχε κανενός είδους ζωή, και επομένως και κουνούπια για να δημιουργήσουν χλεμπονιάριδες, όσο και γιατί ο Δάντες δεν λέει τον Αχαίροντα «κίτρινιάρη», μα μαυριδερό σκοτεινό από την έλλειψη του φωτός. Τέλος, εκείνο το «με φλεγόμενου στα μάτια», που είναι σαν να λέει πω ο χάρο είχε φλογοκόπα καρούλια στα μάτια του, είναι κακή μεταφορά. Και το κείμενο λέει καθαρά πως τα μάτια του Χάρου πετούσαν ευλόγε. Επίσης, εκείνο το ναύλερο, που είναι παραφθορά της λογίας λέξη ναύκληρο, καπετάνιος δεν φαντάζομαι να είναι ακριτικά Και φαίνεται πω ο Καζαντζάκη τη βρήκε σε κανένα γλωσσάριο. Γιατί ο λαός για να ονομάσει τον πλοηγό, έχει δικές του λέξεις τον πλωρίτη και τον πιλότο. Τέτοιε απομακρύνσει από το κείμενο υπάρχουν αρκετέ, που ζημιώνουν πολύ την αξία τη μετάφραση και που για να τις εξετάσουμε όλες θα πρέπει να γράψουμε ολόκληρο βιβλίο. Εκτός από τις δύο αυτές ολόκληρες μεταφράσεις της θεία Κομμωδίας υπάρχουν και διάφορες άλλες αποσπασματικές. Από αυτές θα αναφέρουμε πρώτα τη μετάφραση του 5 και 33ου άσματος της κόλασης του σοφού υπηρώτη Νίκου Κονεμένου που έζησε στην Κέρκυρα. Η μετάφραση έγινε σε εντεκασύλλαβο στίχο Τη λείπει η ομοιοκαταληξία και η παραστατικότητα, μα διατηρεί την ισοστοιχεία του πρωτοτύπου και αποδίδει πιστά το νόημα και το φραστικό χαρακτήρα του κειμένου. Άλλη αποσπασματική μετάφραση είναι του Βεργότη. Αυτή έγινε σε 15 σύλλαγους και χτός από την έλλειψη της ομοιοκαταληξίας και της παραστατικότητας έχει και το ελάτωμα να είναι πλαδαρή και πλατιαστική. Μετάφρασε μόνο τα πρώτα έξι άσματα της κόλαση. Την κόλαση ολόκληρη μετάφρασε ο Γεώργιο Καλοςγούρος σε 13 σύλλαβου Διατηρεί την ισοστοιχία, μα δεν έχει την ομοιοκαταληξία, την παραστατικότητα και τη μουσικότητα του πρωτοτύπου. Είναι ψυχρή. Η δημοτική τη γλώσσα είναι ανακατεμένη με καθαρευουσιάνικο τυπικό και δεν έχει φυσικότητα στην έκφραση. Η μετάφραση τη κόλαση που έκαμε ο Πράσινο και δημοσιεύτηκε στο Λόγο τη Κωνσταντινούπολη, κοντά σε όλα τα άλλα δεν έχει και φυσική δημοτική φρασιολογία που την κάνει να χάνει κάθε λογοτεχνικό χαρακτήρα. Επίσης, τα λίγα αποσπάσματα από ολόκληρη τη Θεία Κομωδία, που έκαμε ο Γιώργης ο Σταυρόπουλος, στο δοκίμιό του «Νύχτες με τον Τάντε», δεν έχουν βέβαια και αυτά την ομοιοκαταληξία και την παραστατικότητα του κειμένου, μα διατηρούν την ισοστοιχία και αποδίδουν το νόημα σωστά σε τεχνικούς και ρυθμικούς εντεκασύλλαβους. Τέλος, ολόκληρη την κόλαση μετάφρασε ο Τσαπάλα που δοκίμασε να κρατήσει πιστά τη μορφή του κειμένου, τον ενδεκασύλλαβο, την ισοστοιχία και την τριπλή αλυσοτή ομοιοκαταληξία. Οι δυσκολίες όμως αυτές, κυρίως εκείνη της ομοιοκαταληξίας, περιόρισαν πολύ την επιτυχία της προσπάθειας, γιατί η σπανιότητα των ομοιοκαταληξιών της ελληνικής γλώσσας ανάγκασε το μεταφραστή να θυσιάσει σε πολλά σημεία τη φυσική έκφραση και να αδικήσει έτσι και το κείμενο και τον εαυτό του και τους μεγάλους του κόπους. Με λιγότερες δυσκολίες, ίσως ο τσαπάλας να κατόρθωνε πολύ περισσότερα. Για τη μετάφραση σε πεζό του Κώστα Κεροφύλλα, προτιμούμε να μην μιλήσουμε καθόλου. Και το συμπέρασμα είναι πως δεν έχουμε στη γλώσσα μας μια κάποια υποφερτή μετάφραση της θεία Κομμουδίας και τούτο γιατί τα ποιητικά έργα με σπουδαία μορφή χάνουν πάντα στη μετάφραση, που για να διατηρήσει κάτι από το πρωτότυπο, Χρειάζεται ο μεταφραστής να μην είναι μόνο σπουδαίος λόγιος, μα και σπουδαίος ποιητής. Οι μεταφράσεις στο πεζό, όταν είναι πιστές, μπορούν να διατηρούν το νόημα και να είναι βοηθητικά για το μελετητή, μα καταστρέφουν τελείως την καλλιτεχνική αξία των έργων που δεν βρίσκεται τόσο στο περιεχόμενο, όσο στη μορφή τους. Γεράσιμος Παταλάς